Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας την ικανοποίησή του εκφράζουν οι αιρετοί τη δωδεκανή από τι δεσμεύσει και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας στην Ίσυρο. Περιμένοντας την υλοποίησή του. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη σκέψη για τη συγκρότηση τη νέα εθνική νησιωτική πολιτική στο Υπουργείο Ναυτιλίας με στόχο την άρθρωση των ελληνικών προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερθρόδου Αριστήδη Μιαούλη. Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε πινακίδα πρατηρίου υγρών καυσίμων και κολόνα φωτισμού στην παλιά εθνική οδό Βόλου Αλμυρού αργά το απόγευμα. Ο φόβος για έκρηξη αποσοβήθηκε, όμως με αγροτικό αυτοκίνητο μεταφέρθηκε ο τραυματίας, αφού παραμένει ακάλυπτη η βάρδια του οδηγού στο κέντρο υγεία. Για την Ερτ Μαρία Δημητρίου. Στην Συνεκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στα δημόσια σχολεία μαζί με τα άλλα παιδιά ζητά ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας και καλεί το Υπουργείο να ανακοινώσει άμεσα τα σχολεία που θα επιλεγούν για τη φύτηση των προσφυγόπουλων. Επ. Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη. Αρχαιολογικές έρευνες στο βλοχό Καρδίτσας έφεραν στο φως μια αρχαία πόλη 2.500 ετών συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Προς ο Παύλου, καρδίτσα οι καθυστερήσει στην εκτίμηση ζημιών από τον ΕΛΓΑ που έχουν ω αποτέλεσμα την μη καταβολή των αποζημιώσεων, το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία οι αγρότες προχωρούν σε μαζικές κινητοποιήσεις. Μαζική διαμαρτυρία στην περιοχή της Κοζάνης θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες αύριο στι 12 το μεσημέρι έξω από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Για την ΕΡΤ Κοζάνης, Κώστας Δαβάνης. Στην Κομωτινή συνέχισε σήμερα την περιοδία του στη Θράκη ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο επικεφαλής του ποταμιού είχε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, του εργαζόμενους, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Κομωτινής. ΕΡΤ Κομωτινής, Μαρία Νικολάου. Την ένταξη δύο έργων προϋπολογισμού 4,37 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έργα αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου στη Θάσο. Τα Σούλα Κρητικού, ΕΡΤ Καβάλλας. Η ΕΡΤ 3 και η ΕΡΤ Σερών σε συνεργασία με το Δήμο Σερών θα συγκεντρώσουν τρόφιμα για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου την 5η-15 Δεκεμβρίου. Για την ΕΡ Ευρύτατη σύσκεψη για το θέμα που προέκυψε από τις ζημιές στα Μανταρίνια Πικιλίας-Κλιμεντίνη εξαιτία των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων του Νοεμβρίου πραγματοποιείται σήμερα στην έδρα της Περιφυριακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο. Για την Ερτρίπολης, Στάβρος Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να δημοπρατηθούν τα έργα στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κατακόλου τα οποία μαζί με τα λιμενικά έργα που ήδη ολοκληρώθηκαν είναι ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την Έρτη Πύργου, Ζαχαρίας Μαντάς Τα βασικά σημεία στα οποία έπασχε ουσιαστικά η πρόταση που παρουσίασε ο Δήμος Καλαμάτας και το αρμόδιο γραφείο αναφορικά με την διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 παρουσιάζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέρας. Μέα απόπειρα απάτης ηλικιωμένων είχαμε σήμερα στην Κίσα Μωσταχανιά. 39 χρόνος προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα από δύο ηλικιωμένους 71 και 78 ετών χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα καθώς έπεσε στα χέρια των διοπτικών αρχών. Για την Ερτ Χανίων Μαρίνα Μανδετέκη. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό πακέτο Juncker για την ενίσχυση τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα θα συζητηθούν στο πρώτο Road Show Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που διοργανώνει την ερχόμενη Παρασκευή στι 5.30 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη ο Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύρου. Ερτο Ρεστιάδα, Όλγο Ορφανίδου. Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία θα παρουσιαστεί στην τέταρτη επιστημονική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή στο Δυσπηλίο Καστοριάς. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπνα. Για το ΔΟΣ προετοιμάζονται οι γειτονιέ τη Φλώνα για την αναβίωση του Πατορβαράδου του Έθιμου, το άναμα των φωτιών που αναβιώνει το βράδυ τη 23η Δεκεμβρίου στι 12 και ένα ακριβώ. Ανάβουνε φωτιέ στι γειτονιέ με του κατοίκου και του επισκέπτε να χορεύουν μέχρι πρωία κάτω από του ήχου των χάρκινων πνευστών τη Φλώνα και δοκιμάζοντα παραδοσιακά ενδέσματα συνοδευόμενα με το παραδοσιακό γνωστό κρασί τη περιοχή. Για την Ερκ στο Μαϊ Αδάμου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου.